Όταν αποκαλείς κυλολόι το ΣΥΡΙΖΑ Όταν αποκαλείς κυλολόι το ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ Ο κύριος Κανιδιώτης Ο, ο, ο διαμαντός που, που είπε για τα γουρνάδικα είναι το ίδιο Γιαμαντό που πήγα τα γουρνά είναι το ίδιο. Ο διαμονόκο που πήγε για τα γουρουντικά είναι το ίδιο. Ο βελτιότη και οι αντάτε το έλεγαν γουναράδικα. Όταν ήρθε στο στόμα του διακουμά του έγινε γουρουνάδικο. Καμία σχέση το είναι μετάλληλο ο καθένας ότι καταλαβαίνει. Αναφερόμενο στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριά των Διαμαντόπουλο, ο οποίο μα το ξαναθύμησε από μια τοποθέτηση εκεί στη Βουλή, η οποία προκάλεσε σ' άλλο γιατί όλοι νόμιζαν ότι θα οδηγηθούν στα γου Ναράδικα. Τελικά είναι γου Ρουνάδικα. Νομίζω δεν έχει κανεί αντίρρηση να οδηγηθεί στα γου Ρουνάδικα. Αφήστε που πολλοί από εκεί ξεκίνησαν για να έρθουν εδώ και ίσω κάποια στιγμή οδηγηθούν στα γου Ναράδικα. Έχουμε γενέθλια σήμερα, είναι επέτειος, διπλή, διπλή επέτειος, να το πούμε, η μία φορμή, η μία γιορτή είναι επειδή σαν σήμερα ο Εθνάρχης Καραμαλής, ο θείος του πολύ επιτυχημένου Κωνσταντίνου Κώστα Καραμαλή, ίδρυε τη Νέα Δημοκρατία. Ας, ας, α, Με άσπρα να το Σκάτα Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει Με Συνυπογράφουμε Την ευχή του επιτίμου τώρα στο τέλο. Η μία επέτειο είναι αυτή. Το 1974 ο Εθνάρχης ίδρυσε το κόμμα. Πού να ήξερε ποιο θα ήταν μετά από πολλά χρόνια και τι ακριβώ θα έκανε το κόμμα και τι σχέση είχε με τα κεντρογενή στοιχεία του τότε καραμάλι και πώς η σημερινή ηγεσία οδηγεί σε πολύ ασφαλή νερά και το κόμμα και τον τόπο και οτιδήποτε άλλο μπορεί να οδηγηθεί σε ασφαλή νερά με προορισμό το βυθό. Κανονικά. Η δεύτερη επέτειο είναι το. 2009, Σαν σήμερα βγάζατε, βγάζαμε γιατί γίνεται πρώτο προθυντικό αναγκαστικά. Το Γιώργο Παπανδρέου, πρωθυπουργό, και περιμένατε ότι όλα θα άλλαζαν προ το καλύτερο. Και πραγματικά αξίζεται συγχαρητήρια όλοι εσεί που τον ψηφίσατε. Εμεί δεν τον ψηφίσαμε, αλλά δεχθήκαμε τι ίδιε ευεργεσίε μαζί με εσά. Έτσι γίνεται. Δημοκρατία το λέμε αυτό. Εσεί ψηφίζετε του Γιώργηδε και του Σαμαράδε. Όλοι εμεί, και εσεί βέβαια, ε, ωφελούμαστε από αυτέ τι επιλογέ. Εψάχνετε σε έλλεινε τιμέ! Βρίσκεται κοντά μα! Ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία! Αντώνη Σαγορά! Και θα τα κάνουμε όλα με την ίδια αποφασιστικότητα. Γιατί οι Έλληνες χαρη είναι ακατανίκητοι Ματε σε που μη πω κέρδισαν το το χωρών. Τα διαμονό για τα γουρνά και είναι το ίδιο. τα μία τώρα, τα Εμείς όλοι το βλέπουμε, όλοι το πιστεύουμε, αλλά και οι άλλοι το ξέρουν καλά. Οι Έλληνες, γα***μένοι, μπορούν να πετύχουν τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Και κάνει ότι μπορεί για να είναι έτσι οι Έλληνες, ώστε να μπορούν να πετύχουν τα πάντα. Εδώ είμαστε στο κεφάλαιο Γενέθλια Νέας Δημοκρατίας. Τώρα πάμε στο κεφάλαιο Γενέθλια Πασόκ. να τι τις ελπίδες μας για μια δίκαιη κοινωνία Σου πιέτω Μαρνούς χρησιό μες τα Τις 4 του Οκτώβρη θα ανατύλει ξανά ο ήλιος ο ήλιος τη ελπίδας Αυτό ακριβώς έγινε τι ήταν να το πει ο Γιώργος μην δείτε Γιώργο μην δείτε Παπανδρέου ειδικά σε αυτόν τον τόπο κάνα 40% κάπου εκεί διότι... Αυτοί είναι αυτοί που είναι, δεν το κρύβουν. Και αν πάνε να πούνε το ψέμα, ξέρουμε όλοι ότι είναι ψέμα. ή άλλοι από κάτω που επιλέγουν. Παπανδρέου τότε, σαμαρά μετά, χρυσή αυγή στην πορεία. Αυτή είναι και περιπλανημένη. Του θεωρούμε από την αρχή ηλίθιου. Αλλά τελικά δεν είναι έτσι. Ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι τι έκαναν και για Χίτλερ ήξεραν και για δολοφονίε ήξεραν και τη συμπεριφορά του την είχαν δει. Και αν δεν είχαν πιστεί τότε, τα τελευταία 1,5-2 χρόνια που του βλέπουμε κάθε μέρα έχουμε όλοι πια πιστεί. Από και παίρνουν συνειδητή επιλογή τουλάχιστον. Να μην μιλάμε για παραπλανημένους έρμους που η φτωχοποίηση τους έκανε να διαλέξουν αυτό το συγκεκριμένο άκρο. Θα ακούσουμε τώρα ανθρώπους που πανηγυρίζανε σαν σήμερα το 2009 το βράδυ για την ακρίβεια. Είναι καταρχήν αυτοί από την Άρτα όλοι αυτοί, Πασόκοι. Ε, έχει μια αξία κάθε χρόνο να το θυμόμαστε. Εμεί όσο και να το ακούμε προσωπικώς μας αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο γιατί ο Παπαντρέο είναι ηθικό στοιχείο. Είχε παππού, πατέρα και θα δώσει λεφτά στον κόσμο. Χρόνια λοιπόν πολλά. Αναμένουμε να δώσει στο φτωχό λαό που ο Καραμαλή δεν τον ήξερε γιατί δεν τον έχει ζήσει. Να δώσει μια ελπίδα. Να δώσει ένα αύριο με μέλλον. Ο Καραμαλή πού έζησε ποτέ το φτωχό για να βοηθήσει το φτωχό. Θεωρείτε τον... ότι το κόμμα του Πασόκου είναι έτοιμο να βγάλει την χώρα από την πολύπλευρη κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μα. Βεβαίω γιατί έχει έναν πρωθυπουργό Ο οποίο είναι πρόεδρο τη Διεθνούς Σοσιαλιστική και είναι ό,τι καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Για τι άλλο καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όταν έχει ένα πρόεδρο σοσιαλιστικού ή διεθνού, είσαι ο καλύτερο στην Ευρώπη και, σε, και σε, σε, σε, σε ακούνε οι Ευρωπαίοι. Γιατί έχει φωνή. Ποιο άλλο μπορούσε να έχει αυτή τη φωνή, Πόχη Παπανδρέου. Όσο έχω φωνή, θα σου τραγουδάω. Αν αμφίση. Όχι, δεν έχει κάνει δηλώσει. Πριν τέσσερα χρόνια είναι οι συμπολίτε μα που πανηγυρίζουν και χαίρονται και το θεωρητικοποιούν το με το ατράνταχτο επιχείρημα καταρχήν ότι έχει φωνή, είναι σοσιαλιστική πρόεδρο τη Σοσιαλιστική Διεθνού. Άρα, τι άλλο να θέλει η χώρα. Και το πιο συγκλονιστικό και πιο δεμένο επιχείρημα είναι ότι είχε παππού και πατέρα πρωθυπουργό. Οπότε ήταν εγγύηση ότι θα τα κάνει όλα πάρα πολύ καλά. Αυτά στην Άρτα, γιατί στην Αλεξανδρούπολη ήταν πιο καλή. Σισμό, σισμό, σοσιαλισμό! Εδώ για Πρόνια λοιπόν πολλά. Ο ο Σοπαρδέο είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει στην την Ελλάδα. με 100 χρόνια μπροστά. Πρώτονια λοιπόν πολλά. Χαίρομαι πρώτα που βγήκε το πασό. Και δεύτερο γιατί δεν είναι μόνο νίκη του κόμματό μα. Είναι και νίκη για όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι έρθουν καλύτερε <ΠΠΠΠ> Γι' αυτό και είμαι διπλά Λέγε βλάκα Λέγε βλαμένε Τι είναι αυτό το σοβαρό Η Ελλάδα θα βγει πολύ πιο δυνατή Μέσα από αυτή την κρίση mm, Πολύ ευχάριστο αυτό Θα ήθελα και επευκαιρίας να Ορίστε Λέγε ηλίθιε Να δούμε τι σοβαρό μπορεί να κάνει, Να Είμαστε σε δρόμο σίγουρο. Όπα, με ένα φορτηγό πάνω μα. Ο εκατό χρόνια μπροστά. Όπως είπε η κυρία, και χάρηκε και, και διπλά, και τριπλά και τετραπλά. Πώς από αυτού τώρα να έχουν ψηφίσει χρυσή αυγή από αυτή την σούπερ απογοήτευση, Πώς πήγαν εκεί. Αυτά συνέβαιναν πριν τέσσερα χρόνια Πανηγυρίζαμε όλους τους δρόμους Λογικό ήταν και νομίζω τώρα πανηγυρίζουμε περισσότερο Τέσσερα χρόνια μετά και έχουμε γίνει πιο σοφοί Βέβαια κάποιοι έχουν χάσει Ή θα χάσουν τα σπίτια τους Κάτι θα πληρώσετε πολύ Εγώ Ναι, ναι αυτό το ότις δέει το ε, Ναι, 7.500 7.500 Έχω ήδη πληρώσει φορά και το 10.000 και κάτι Και θα πληρώσω όλες 7.500 Ο λόγο είναι ότι έχω μια περιουσία σε ακίνητα η οποία είναι καθαρά κληρονομική. Εγώ ο δεν έχω ποτέ αγοράσει τίποτα. Θα σα πω και τη συνέχεια: mm -hmm. Επειδή δεν έχω 17.500 θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι με αυτά. Γιατί θα βρείτε αυτήν την. Τσάχνω να βρω. Τι βρείτε να κάνω, δεν παρακαίνω τίποτα άλλο. Και αν δεν βρείτε. Μα προ... γιατί είναι σημαντικό αυτό. Ξέρω ότι μπορεί να σε ο Βενιζέλο και να βάλει φυλακή. W kelit 5, w kelit 4, w kelit 1, w kelit 6, w kelit 2, w kelit 300. Mikhan w kozy dalo. Mikhan w kozy dalo. Wielki dóma salat z autonomicznym psownikiem. Byłem a pedy, hołysz mięło. Zeszły dany la mert, jestem με Διότι όταν κάποιοι πανηγυρίζουν στην Αλεξανδρούπολη και στην Άρτα, κάποιοι άλλοι χάνουν τα σπίτια του. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Άσχετο, αυτή τη δήλωση με τα σπίτια την έχει κάνει πριν κάνα δύο χρόνια. Δεν έχει πουλήσει κάποιο από τα 17 διαμερίσματα. Τελικά, άμα είναι άξιο ο άνθρωπο, τα καταφέρνει και κρατάει την περιουσία παρά τα δυσβάσταχτα χαράτσια τα οποία δεν λένε με τίποτα να σταματήσουν. Καλύτεροι όλων, πάντα τη θυμόμαστε τέτοιε μέρε και οπότε έχουμε μια αφορμή πασόκ είναι. Εμείς την έχουμε ονομάσει εδώ για να συνονοηόμαστε Πασόκα πειραγμένη Είμαστε εδώ για να σας εκφράσουμε την εμπιστοσύνη μας Ως άνθρωπο και ως πολιτικό ηγέτη Άσου, Άσου. Η πολιτική σας πορεία Το έργο σας Η στάση ζωής σας Μας έχουν αποδείξει ότι είστε διαφορετικός Ειλικρινής Τολμηρός Γνήσει ο σοσιαλιστής Να σου μπορείς, να σου μωρέ, μην τρέχεις, σου λέω Μα ταιριάζει, μας ακούει, μα οδηγεί Θέλω να σου δώσω μίγδαλα Αγαπητέ πρόεδρε, είμαστε εδώ για να σας πούμε ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές Πως πάμε μαζί, πάμε μαζί σε αυτή τη νέα αρχή Πάμε μαζί για να αλλάξουμε το Πασό Να σου, τι σου πέρασε Πάμε μαζί για να αλλάξουμε την Ελλάδα Πάμε μαζί λοιπόν Με τον πρόεδρο μα Τον πρόεδρο του Πασόκ Τον Γιώργο Παπανδρέου Τι Κάσου με σε κυβούρτια Ποιος σεναριογράφος Ποιος κειμενογράφος Ποιος άνθρωπος της επιθεώρησης του θεάτρου; Ποιος αριστοφάνης Θα είχε σκεφτεί όλα αυτά Να φτιάξει ένα ρόλο σαν τον Γιώργο Παπανδρέου Εγκόνη και γιο πρωθυπουργού, να φτιάξει όλου αυτού του πασόκου, να πανηγυρίζουν για αυτού του λόγου, να πιστεύουν οι μισοί ή οι άλλοι μισοί για λόγου συμφέροντο να δηλώνουν και να φωνάζουν. Ποιο θα τα είχε σκεφτεί όλα αυτά. Μόνο ο Θεό μπορεί να τα κάνει όλα αυτά και άλλα πολλά που βλέπετε και ακούμε, γιατί δεν είναι μόνο ο Γιώργο, είναι και στι άλλε πλευρέ, μεριέ έχουμε διάφορα τέτοια. Αλλά ο Γιώργος παρόλα αυτά, το ξαναλέμε, σε σχέση με το λαό ήταν ειλικρινή και το είχε πει από την αρχή. Καλό όλου, όλα τα στελέχη μα! Όλοι μας να το έναν και μοναδικό στόχο. Να ******σουμε τον ελληνικό λαό. Yeah. Να τον ελληνικό λαό. Yeah. Αλλά αν δεν υπήρχε ο έλεγχος τη σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, θα είχαμε δυστυχώς και πάλι ξοκύλει δημοσιονομικά. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υποέλεγχο. Ή θα γράψουμε ιστορία, ή η ιστορία θα μας ξεγράψει. Για την ακρίβεια σας έχει γράψει η ιστορία, όπως ακριβώς πρέπει, και όχι μόνο ο ιστορικός του μέλλοντος, αλλά και όλοι εμείς εδώ που ανήκουμε στο παρόν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη, κάθε μέρα, Μια με δύο από το Real 211 208 200 Το τηλέφωνο επικοινωνίας απαντά ο Αποστόλης Μέλη στέλνεται στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιο θέλει να στείλει SMS γράφει Real αφήνει και ενώ το μηνυμάτω αποστολή στο 54 100. ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και είπαμε δεν είναι μόνο στη μία πλευρά είναι και στην άλλη ε, πλευρά αυτό που γίνεται Ο λαό έχει μια μανία, άμα δει μεγάλο ψεύτη και όσο πιο μεγάλο είναι ο ψεύτη, η πολιτικό απαταιώνα, αμέσω να πάει να τον ψηφίσει. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι που προειδοποιούν για το κακό, παρόλα αυτά εσεί εκεί κολλημένοι. Ο Ντέλσον Αμπαράτλει διάφορα διάφορες διαφημιστικά τεχνάσματα, παραδιαπραγμάτευση, Ζάπιο 2, ε, δηλαδή, διάφορα τέτοια. Αυτά όλα δημιουργούν στο κοινό μια προσδοκία. Σου λέει κάποιο θα ψηφίσει ομαλά για να πάρω πίσω το, τη σύνταξή μου. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό αποκλείται να συμβεί και ο Σαμάς το ξέρει. Αυτό που θα ψηφίσει δεν το ξέρει. Όπως ψήφισε τα λεφτά υπάρχουνε, θα ψηφίσει αυτό μου του λέει να πάρω πίσω της μου. Ο Σαμανάς λοιπόν δεν θέλει να καταλάβει ο ψηφοφόρος εν δυνάμει ότι αυτό που του λέει είναι ψέματα. Εμείς και την αλήθεια μόνο λέμε είναι ψεύτες και προσφέρουμε ελπίδα. Όταν αποκαλείς κυλολόι είναι. το ΣΥΡΙΖΑ, όταν αποκαλείς κυλολόι το ΣΥΡΙΖΑ. το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κρανιδιώτης Λοιπόν, αυτό ο, δεν ο διαμαντός είναι. που είπε για τα γουρνάδικα είναι το ίδιο Ή θα γράψουμε ιστορία, ή η ιστορία θα μας ξεγράψει Όταν αποκαλεί κυκλολό, το ΣΥΡΙΖΑ, το το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κονίδιου τη. Λοιπόν, λοιπόν ο, αυτό ο άλλος ο άλλος, δεν έχει λάθο. Ο διαμαντόχο που πήγε για τα γουρνάδικα είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο βεβαίω. Άλλο γουναράδικο και άλλο γουρούναδικο, ένα μικρό αναγραμματισμό. Τεράστια απόσταση. Μα έστειλαν ταξιτζίδε σε ένα ψήφισμα. Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξιατική, το οποίο λέει ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΑ για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φίσα στην Αμφιάλ μετά από επίθεση ομάδα τη Χρυσή Αυγή. Η δολοφονία αυτή ήρθε λίγες ημέρε μετά την επίθεση που δέχτηκαν συνδικαλιστέ τη Ζώνη και στελέχη του ΚΚΕ στο πέραμα. Μετά τι τελευταίε εξελίξει που ήταν το φω τη δημοσιότητα. Η σύλληψη του αρχηγού τη Χρυσή Αυγή, βουλευτών και στελεχών τη, αποδεικνύει ότι η δράση τη δεν διαφέρει σε τίποτα από μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Τα στοιχεία που γίνονται γνωστά αποδεικνύουν ότι το φασιστικό αυτό αποτελείται και από ανθρώπου του υποκόσμου με υψηλέ διασυνδέσει στην αστυνομία, διαπλέκεται δε με μεγαλοεργολάβου και άλλα συμφέροντα τα οποία υπηρετεί. Αποδεικνύεται ότι το παρακράτος αυτό εκπαιδεύτηκε κυνηγώντα εξαθλειωμένου μετανάστε και σήμερα δέρνει και δολοφονεί χωρί δισταγμό Έλληνε και ξένου. Ο χώρο τον οποίο ανήκουν είναι ο σκουπιδοντενικέ τη ιστορία. Εκεί πρέπει να του στείλουμε. Συνάδελφοι προ του ταξιτζίδε αυτό. Κανένα φόβο, κανένα εφησυχασμό, να του απομονώσουμε παντού, να μην επιτρέψουμε να τρομοκρατούν, να δηλητριάζουν τι συνείδησει του λαού και τη νεολαία μα. Έχει μια αξία και καταλήγει με ένα ιστερόγραφο. Το ψήφισμα αυτό υπογράφεται από όλε τι παρατάξει και του συμβούλου του ΣΑΤΑ πλην των τριών του Λασιτά παράταξη που πρόσκειται στη Χρυσή Αυγή. 21 μέλη έχει το διοικητικό συμβούλιο, υπέγραψαν οι 18, οι 3 που είναι χρυσαυγίτες δεν υπέγραψαν δεν ξέρω πόσες άλλες φορές έχει ενωθεί το συγκεκριμένο συνδικάτο όλοι πλην φασιστών στη συγκεκριμένη περίπτωση όλοι συμφώνησαν ομόφωνα οι 18 οι 3 ξεχωριστά πάντα και έβγαλαν αυτό το ψήφισμα που μόλις σας διάβασε για να το ακούν και οι συνάδελφοι ταξιτζίδες που αυτή την ώρα μας ακούνε. Τι έχουμε τώρα λαού Θα ήθελα να αναζητήσω λίγο χιούμορ στην εξουσία. Αναζητήστε. Δεν θα το βρείτε. Θα πρότι... Δεν θα το βρείτε. Θέλετε να σου πω ποιοι δίπλα στην εξουσία. Μα θα πρώτε. Κάποιοι πυθικά άνθρωποι που δεν καταλαβαίνω. ουγγ. Μερικέ χιουμοριστικέ παρεμβάσει. Οι αγωνιστέ κρατούμενοι τη Χρυσή Αυγή θα έπρεπε να μεταφερθούν. Ο Μιχαλλιάκο το ίδιο κύλλο με του πυρήνε τη φωτιά. Ο ΔΕ λαγό ασφαλώ με Πακιστανού, Μπαγκλατεσιανού και λοιπού μετανάστε. Όπου βεβαίω σε ειδικά διαμορφωμένου χώρου Υπάρχουν και κάμερε για αναμετάδοση στην Big Brother και φυσικά σχολιαστέ με γουνάκια. Ο Πρετεντέρη, ο Μπάμπη και άλλοι εθνικοί τηλεεγγελίε. Λίγο humor. δηλαδή λίγο να χασολογήσουμε, διότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το, την το ζήτημα, Εγώ να σου πω την αλήθεια. Ε, το λαγό θα προτιμούσαν να το στείλουν στο αναμορφωτήριο. Σωστό κι αυτό. Να τον έχουν δεμένο, να βλέπει τα ανήλικα απέναντι και να μην μπορεί να του την πέσει. Σωστό. σωστό. Υπάρχει να μεγαλύτερη ψηφορία πέσει. Πρόθεσε εδώ, πρόθεσε εδώ το ζήτημα. Ευχα Ναι. Ποιο παρακαλώ. Εγώ είμαι. Εσείς είστε Εσύ, εσύ είστε. Εγώ είμαι η Ελένη. Γεια σου, Ελένη μου, τι κάνει. Καλά. Σ' ακούω. Ε, ήθελα κάτι να πω, αλλά τώρα είστε δημοσιογράφος Ναι, ναι, παρακαλώ. Τζουρναλίστ. Γιατί του αφήσανε πάλι μόλι του πιάσανε, Πότε προλάβανε τι ξανακρίνανε. ανακρίνανε. Εκτίσαν την ποινή που του αντιστοιχούσε, Φτάνει. Πόσο ακόμα. Σοφρονιστήκανε. Μα ποτέ. Δεν είδε πόσο σοφρονισμένο βγήκε ο Κασιδιάρη έξω. Και σοφρονισμένο και σόφρον. Να καταλάβει. Ελλάδα σε πει δεν αντέχω. Σε πήρε κάποιο τώρα και σου λέει είμαι μαθηματικό, δεν ξέρω ιστορία. Είμαι μαθηματικό, δεν ξέρω ιστορία, η χούρα δεν τελείωσε το 73. Έτσι καταλήγει. <laughs> Έτσι κατοίκη. <laughs> ο άνθρωπο δεν βλέπει τι γίνεται γύρω, του, δηλαδή. Λέχε, έχει, γέσυνα ιστορία. Δεν βλέπει τι συμβαίνει. Δεν βλέπει τι του παίρνει τη ζωή, πρέπει να ξέρει ιστορία. Και αυτό είναι επιστήμονα και είμαι διδάσκι στα παιδιά μα. Το <laughs> λαθούμε τελείω. Και άκουσα πριν το φύλλο μαθηματικό. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να έχει ιδιαίτερα ιδιαίτερες ιστορικές γνώσεις για να πει σε κάποιον, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει λογική στο να κάψεις, ας πούμε, ε, Εβραίους επειδή απλά είναι Εβραίοι ή να σκοτώσεις μαύρους ή οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα επιχειρήματα. Εγώ γεωπόνος είμαι. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιο να μου πει ότι έκανε κάτι καλό Hitler, ή ο Χίτλαριοφασισμός στην ιστορία Αποστολή, καλή yeah. Όσο τα κα, για των μήνιέ μας, το κεφάλι με τα ναζιστικά σκατά, το ελληνικό δημόσιο επιδίκασε στον κύριο... στον Παρμαγιούργιο, τον Πόμπολαντε, 68 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσει για τους δρόμους που δεν έχει φτιάξει. Τι να πέιζα για γα***ν, με μας. Ναι. Ναι. Αχ καλέ καλά να και... τι ξαφνικό ήταν αυτό κα... Πήρατε τηλέφωνο στο Real και απαντήσανε καλέ Ε καλέ τι κάνετε καλώς στην Όπορο να... Επίσης Ά, Λοιπόν ήθελα να πω εξές ότι άκουσα πάρα πολύ ωραία Από Στάλιν μεριά και, ε, και η Κατερίνα Γόγου έχει 20 χρόνια από τότε που πέθανα Χάρηκα που σας άκουσα και ήθελα να πήγε ρωτήρισματά στην κυρία Μαρία Μπρινού Τι ξέρει αυτή. Όταν αποκαλείς χειρολόγητο, ΣΥΡΙΖΑ, όταν αποκαλείς χειρολόγητο, ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κανονιδιώτη. Λοιπόν, αυτό δεν έχει λάθο. Ο διαμαντόπο που είπε για τα γουρνάδικα είναι το ίδιο. Που για τα είναι το ίδιο. Αύριο το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη έχουμε συναυλία μεγάλη για τι Κουριέ. Στρατόπεδο Παύλου Μελά στι 7 η ώρα. Θα τραγουδήσουν Αλκίνο Ιωαννίδη, Μελίνα Κανά, Σοκράτη Μάλαμα, Θανάη Παπα Κωνσταντίνου, Ιχαήνιδε και ο Παύλο Παυλίδη. Το σύνθημα είναι για μια εξόρυξη που δεν θα γίνει ποτέ. Και βεβαίω έχουν και 5 ευρώ εισιτήριο για την οικονομική ενίσχυση του αγώνα, όπω λένε και οι άνθρωποι. Έχουν ήδη συλληφθεί 4. Κρατούνται μέσα και κάτι γίνεται με άλλου 28. Γενικώ, εκεί από ό,τι λένε οι δήμονες, το κράτο θα λειτουργήσει γιατί το έχει ω αντίβαρο απέναντι στα όσα έκανε στη Χρυσή Αυγή. Παίζουν κάτι σενάρια. Το επόμενο χτύπημα για να δείξει η κυβέρνηση ότι παρακολουθεί και εφαρμόζει τον νόμο θα είναι οι σκουριέ. Οι κάτοικοι έχουν δίκιο, αγωνίζονται για τη ζωή του. Με κάθε μέσο, όταν πρόκειται για τη ζωή, και όλα τα άλλα είναι παραμύθια καλοβολεμένων που κάθονται στα παράθυρα, κανάλια, σαλόνια. Και λένε το μακρύ του και το κοντό του, ενώ οι ίδιοι δεν κινδυνεύουν σε καμία περίπτωση από τα νερά που θα πίνουν ή από τα υπόλοιπα. Πόσο μάλλον που τα αφεντικά του είναι αυτοί που κάνουν εκεί την, την καταστροφή. Την οικολογική, αλλά και την καταστροφή ανθρωπίνων ζώων, γιατί μακροπρόθεσμα εκεί οδηγεί όλο αυτό. Ποιο θέλει λοιπόν, στρατόπεδο Παύλου Μελά στι 7 η ώρα. Τι έχουμε τώρα, Τι έχουμε τώρα. Αυτόν που λύνει τα θέματα και τα προβλήματα του λαού και εκνευρίζεται όταν κάτι δεν πάει καλά. Ναι, πρόεδρε, ψηλά πα, να σε βλέπω. Παστομένα 100 παιδιά, βεβαίω. Παστομένα 100 παιδιά σε ένα λεωφορείο του ΟΑΣΤ προσπαθούν να χωρέσουν εκεί πέρα μέσα και, σαν να μην έφτανε η προσωπική του ταλαιπωρία για τι χιλιομετρικέ αποστάσει που περπατάνε, έχουν και πρόστιμα. Λοιπόν, οι οικογένειε δηλαδή, οι οποίε είναι παιδιά τρίτε στο μεγαλύτερο βαθμό, πρόεδρε, έχουμε και πρόστιμα. Πρόεδρε, λοιπόν, αυξάνεται την ευθύνη για αυτό που συμβαίνει. Πρόεδρε, ένα λεπτό, γιατί δεν άφησε κανένα να μιλήσει. Παρακαλώ. Και μα τι λε κιόλα ότι θα προλάβουν οι άλλοι να μιλήσουν. Όχι, να αρμόνται. Άκουσε τώρα δύο λεπτά. Οργανωθείτε με του βουλευτέ τη Θεσσαλονίκη. Στρατούλη και Μελά παραλαμβάνουν το θέμα. Να τραβήξουμε μπροστά, να λυθεί το θέμα για τη Θεσσαλονίκη. Οι κουβέντε τελειώνουν από εκεί και πέρα. Και για όλη την Ελλάδα. Το Υπουργείο θα ενημερωθεί. Θα ενημερωθεί μέσα από τη σύνδεση που είχατε σήμερα. Δυο φορέ από τη τηλεόραση του Σκάιρ. Τώρα θα ενημερωθεί το Υπουργείο, κύριε Αυτιά. Τρει ολόκληρου μήνε το Υπουργείο δεν ενημερώθηκε. Τώρα θα ενημερωθεί. Φτάσαμε 3 Οκτώβρι. Τώρα θα ενημερωθεί το Υπουργείο. Δηλαδή να μην τα λέγατε σήμερα σε εμά, έτσι. Δεν γίνεται να καταργηθεί και η εκπομπή. Δεν μας νοιάζει το θέμα. Το θέμα είναι να υπάρχουν εκπομπές για να λειτουργεί η δημοκρατία. Καλά τα Υπουργεία δεν κάνουν τίποτα. Το θέμα δεν πρόκειται να λυθεί. Είναι η μεταφορά μαθητών σιγά από όταν δεν έχει λυθεί και όσο πάει, πάει προς το χειρότερο. Τουλάχιστον να υπάρχει μια εκπομπή που μπορούμε να πούμε τα πράγματα. Να, δηλαδή να μην τα λέγατε σήμερα σε εμά, έτσι. Να μην τα λέγατε σήμερα σε εμά. Βεβαίω όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Τότε... Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι το Υπουργείο είναι ανενημέρωτο για Αλλά σα λέω λοιπόν. Μήνες άλλη η πίεση που θα αισθανθεί τώρα το Υπουργείο. Έτσι. Να καταλαβαίνετε αυτά που σα λέω. Λοιπόν, άλλο να δεχθεί πίεση το Υπουργείο από 10-15 βουλευτέ. Συν τα μέσα τα οποία προβάλλουν Έτσι. αυτό το θέμα. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μα. Να προβάλλουμε το πρόβλημα και να πιέσουμε την εξουσία να το λύσει. Γιατί αν ήμουν ένα υπουργό τι θα κάνω. Αυτό... Ήξερα πολύ καλά τι θα έκανα και αυτό είναι το πολύ ωραίο κερασάκι αν ήμουν υπουργό, ήξερα πολύ καλά τι θα έκανα την Κυριακή είναι ο τέταρτο στόμο, με τη Real News του Άρη Βελουχιώτη του βιβλίου του Χαριτόπουλου το ξέρετε, ακόμη και ακροατέ παίρνουν και ρωτάνε τα ακούμε και στα τηλεφωνικά κέντρα με τον Αποστόλη ε, μια ένα άλλο έτσι αξιοσημείο το που εμάς μας άρεσε πολύ και μας χαροποίησε είναι ότι από Δευτέρα στο enikos.gr θα γράφει κάθε μέρα ένα κείμενο άρθρο ο Μπογιόπουλο. Κάθε μέρα, φαντάζομαι, γύρω στο πρωί θα τα μάθουμε αυτά, λεπτομέρειε θα sky meeting διαδικτυακά. Ο Νίκο Μπογιόπουλο με τι γνωστέ του απόψει και τα πολύ ζούμερα κείμενα. Το βράδυ τη Δευτέρα, Χατζη Νικολάου βγαίνει στο Star με την εκπομπή στον Ενικό που θα έχει καλεσμένο 11,5 νομίζω, 11,5 γύρω εκεί. Ναι, Το Στουρνάρα κόσμο. Το Στουρνάρα με κόσμο, το ξαναλέω γιατί έχει μια αξία. Νωρίτερα όμως στις 10 παρατέταρτο, τι μέρα και αυτή η Δευτέρα, θα βγει η Ελληνοφρένια τηλεοπτική στον Α. Θα είναι κάθε Δευτέρα Τρίτη, νομίζω τώρα θα είναι. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρο ότι είναι μόνο Δευτέρα. Από την άλλη, παράλληλη εβδομάδα θα γίνει και Διήμερη. Όλα αυτά να τα θυμόζετε και να τα κάνετε κατά γράμμα όπω τα είπαμε και όπω τα συμφωνήσαμε τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου που μα έρχεται.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 Λοιπόν, πάμε χαβάρι. Έλα... Όχι, η κυκλοφορία δεν παρακολουθούν. Έλα, ναι. Του έχουν δύο περιπολικά και ένα στενοφόρο. Φίλου... Εγώ πιο πίσω θα βάζω και μια νεκροφόρα, sorry. Θα <laughs> βάζω και μια νεκροφόρα. Και δύο μυρολογίστρε έτσι για το εφέ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Γενικό. Ναι, ναι. Ε, μπορώ να λάβω μέρο στην εκπομπή του που θα είναι ο κύριο Τουρναρά. Έχετε γερό στο μάχη, eh. Δεν σα άκουσα. Έχετε γερό στο μάχη. Εντελώ. Δεν σα γυρνάνε τότε όταν το βλέπετε. Καθόλου, καθόλου. Καθόλου. Ε, δηλαδή, αντέχετε να δείτε για πάνω από δύο ώρε στο το στουρνάρα, συνεχόμενα απέναντί σα. Ωραία, το, το λες και από τον γιατρό μου. Να κοιτάξτε το, μην πάει έτσι. Με χαρτί, όποιο έρχεται. Δεν θα το χρεωθούμε εμεί. Όχι, βέβαια. Και υπογλώσια στην τσέπη, σα το λέω. Γεια σα, μου. Όπα. Διαμάντη μου. Δια μου Πριλαντή μου. Το μου. Το <laughs> Diamond, <I'm forever>. Εγώ. <laughs> <laughs> και το άλλο το διαμάντι μέσα ο Θήμιος mm -hmm. είστε δύο διαμάντια αν υπομονούμε να σα ζούμε και Δεν αργεί πολύ, τη Δευτέρα Δευτέρα Δερα. κομή γιορτή Τη Δευτέρα στις 10 παρα τέταρτο το βράδυ Στον Αλφα, για να μην κρυβόμαστε Όχι να μην κρυβόμαστε <laughs> Λοιπόν, θα πω το ίδιο Αλλά εγώ έχω επιμένω εδώ και χρόνια Ότι ένα πράγμα φταίει Οι ψηφοφόροι τώρα όλα τα αναμασάμε Τα λέμε, τα κάνουμε Ποιο φταίει, πες μου Είσαι τρει μέρες τη γαδά Εγώ Είναι απ' έξω, λέμε ρε παιδί μου Είναι απ' έξω όλοι οι δημοσιογράφοι, όλα τα εντάξει, Αντί να βγει ο άλλο να πει: Θα σα κάνω μια δήλωση ζωντανά και να αρχίσει να τα χώνει για τον πόμπολα να τα χώνει για τον Αντένα, για τα χρέη. Όχι, ήθελε α, πρώτα α, να... να σφαλιαρίσει την κάμερα και την άλλη ναι. μέρα τους να του παρακαλάει να πάρουν δήλωση. Μπράβο, λοιπόν, αντί, δηλαδή πρόσεξε. Αν βγαίνει ο άλλο, αντί να το εκμεταλλευτεί, βγαίνει σαν τον ουρακοτάκο και αρχίζει και κάνει τον ουρακοτάκο. Μα αν βγει τον ουρακοτάκο, τι θα αρχίσει να κάνει, θα του καναρίνει. Πρόσεξε, το πρόβλημα είναι. Ότι η κυβέρνηση που πρέπει να λύσει τα προβλήματα του κόσμου. Δεν μπορεί να κουμαντάρει 18 ουρακοτάνου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μισό το εννοή του ουρακοτάνγκου τη χρυσή αυγή ή του Σουρακοτάγκου που είναι μέσα στην κυβέρνηση. Όχι. Είτε πάντων μέσα στο κόμμα τη κυβέρνηση. Ποιου Σουρακοτάκου εννοεί να μπει. Πρόσεξε. Του Σουρακοτάκου τη χρυσή αυγή. Α, τώρα μιλάμε συγκεκριμένα. αυτέ τι δημιουργέ τη αρχαία που αφήσαμε. Ήταν επειδή σε όρισαν ότι δεν είναι Ναι Σταγής Άλλο θέμα <Ρι> Στον Ενικό θα γράφει ο Νίκος Μπογιόπουλος Γιατί ρωτάτε που θα γράφει στον Ενικό Το site που το ξέρουμε όλοι Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις Ρωτάει κάποιος ακροατής που θα γίνει Περίφημη συναυλία Ας το ξαναθυμηθούμε Κάτω τα χέρια από τη Χρυσή Αυγή Κάτω τα χέρια από τους Έλληνες Ακροδεξιούς και λιπούς Νεοναζί Όλοι στη Συναυλία Διαμαρτυρίας για να στηρίξουμε την οργάνωσή μας <Τι> Θα τραγουδήσουν Νοτισφακιανάκης <Τι> Γιάννης Πλούταρχος Αχ κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε ε, Πέτρος Γαϊτάνος Υψηλότερα ουρανών ε, Και ο Κεάδας Τραγουδάμε και κραυγάζουμε για την οργάνωσή μας. Απαιτούμε να μας αφήσουν ήσυχου να δράσουμε έτσι όπως μόνο εμείς ξέρουμε. <gedaliative> Όλη στην ιστορική συναυλία διαμαρτυρίας και δράση. Να <tare> θα ανάψει ο Ερών, Αρτέμις Ματθεόπουλος. <tare> Τα θα χτυπήσει ο Παναγιώτης Σιλιόπουλος. Το αίτημα για τη σοβαρή Χρυσή Αυγή θα επαναδιατυπώσει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου Μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή να υποστηρίξει μια συντηρητική συμμαχία Αυθεντικό κίνημα θα τη χαρακτηρίσει ο Ανδρέας Λοβέρδος Είναι το πρώτο κίνημα που γεννιάται αυθεντικά Παράκληση στο Δία θα κάνει ο βουλευτής Πάτρας Μιχαλής Αρβανίτης Ότι στο Χίτλερ θα ψαλίει η Ελένη Ζαρούλια. Διάψευση για εκλογική συνεργασία θα κάνει ο Σιμοσχετικόγλου. <Τι> Όλη την άλλη Τετάρτη στι 9 το βράδυ στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Συντάγματο για να βροντοφωνάξουμε. Ογκ! <Τι> <Τι> <Τι> Έχει κι άλλα μετά, γίνονται διάφορα, τα έχουμε ακούσει Κάποτε εδώ στο τέλος, γιατί έχουν τις παραγγελίες αφιερώσει όπως κάθε Παρασκευή Αμέσως μετά μαγκαζίνο και αμέσως μετά Λιάνα Κανέλη Γεια σας Για να μην το ξεχάσω για Παρασκευή Θέλω αυτό το κακοποιείο στοιχείο που έβαλες πριν από λίγο με τα μπουκάλια μπήρας Εγώ είμαι υποστηρικτής της Χρήσης Αυγής Για τον πολύ απλό λόγο Ότι γενικώς οι κατηγορίες δεν βγαίνουν Δεν βγαίνουν. Δηλαδή μπορεί να μαχαίρωσε άνθρωπο στο κερατσίνι Μπορεί να χτυπάει Πακιστάνο στο βράδυ Μπορεί να βαράει κόσμο γενικώ αξιμέρωτα Αλλά βγαίνουν κατηγορίες για, για τον πολύ απλό λόγο Δεν ξέρω αν τον έχετε σκεφτεί εκεί πέρα Ποιο? Ότι δεν υπάρχουν άδεια μπουκάλια μπίρας Αποστολή! Έλα. Λοιπόν, Παρασκευή Παραγγελιά. Yeah, Βάζει και να ερμηνεύσει.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 Καθώντας με τα του τα στη Γερμανία. Δούλευε σε εργοστάσια, στα έφτασε Αμερική. να σε ένα υπόγειο μαζί με 10. Γνώρισε όλους τους που στη γη από το Σαϊκό, Μια παραγγελία, αν δεν θυμάμαι το τίτλο τώρα. Νομίζω το τραγούδι είναι του από την Και λέει δεν δε σκιάχτηκα στο ρεφρέν βρέστο, και το αφιερώνω σε που όντω δεν θα και δεν θα φοβήσουν. Δεκιότεψα, θελίγησα, και τη ζωή αψήφισα. Δεκιότεψα, θελίγησα, και Θα πάρει αυτό το παπατρίο που λέει τι δουλειέ που έκανε που έχει καθαρίσει τη μισή στο και το ένα και τα άλλο και θα το ανακατέψουμε εκείνη την καφήση που λέει εγώ στρατιώτε έχω δει το αυγό να ψήνεται στο μπαλκόνι και τα, τη σαγιονάδα να λιώνει. Και στο τέλο που λέει περίμενα να γυρίσω σπίτι, την ακούσω αυτό. Θα βάλει το λεφτά υπάρχουν. Εμένα που με βλέπει, έχω ζήσει τη φρίκη. Έχω καθαρίσει τη μισή στο χόλμ. Έχω δει πίσω τη και σαγιονάρα να λιώνουν και να γίνουν ένα.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 Λεφτά υπάρχουνε στην, στην Αμερική έχω δουλέψει σε εστιατόριο όπου μαγείρευα Στη Σουηδία με τους περισσότερους μετανάστες ήμασταν καθαριστές τα μάτια σου, τα γερικά, Θέλει να βάλει τη χερό παραγγελία και την Παρασκευή. Τι. Το στραβάδι, ρε. Πάλι το μοιάμα είναι. Ναι, ναι καλή σας μέρα. Σταθμό Διαλεφέ. Ναι, ναι. Μπορείτε να με εξυπηρετήσετε σε κάτι. Δεν ξέρω. Ε, έχει ξεχάσει η κόρη μου σε μία διαδρομή στο ταξί ε, τα γυαλιά τη μοιοπία τη με τη Φίκη. Α, το Ά, στραβάδι. Και τώρα βγήκε από το ταξί και δεν ξέρει πού να πάει. Πώ. Βγήκε από το ταξί τώρα και δεν ξέρει να πάει. Πού είναι, βλέπει. Κοπάνιση πουθενά. Ναι, εντάξει, έχει πρόβλημα. Επειδή ο ταξιδιτή άκουγε ηρία λεφθέν, μήπω. Ναι, βέβαια. Ε. Λοιπόν, η διαδρομή ήταν από τα δικαστήρια στο νομισματοκοπείο. Ήθελε, Ήθελε να, κοπέ... να κόψει και χρήμα το στραβάδι. Ναι, ναι. Πού είναι τώρα ο γκάλακα. Λοιπόν, ε, ε, από τα δικαστήρια στο νομισματοκοπείο. Ναι, καλέ, που την έχει τώρα. Βλέπει πουθενά. Πού πάει, κοπανάει στου τοίχου, την προσέχει κανεί. Όχι, εντάξει. Ναι, ναι.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 Έλα, Αποστολάκο, τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά. Καλά, να σου πω κάτι. Λοιπόν, επειδή άκουσα την εκπομπή τώρα αφιέρωση για την επόμενη Παρασκευή. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε, Μητε για μια στιγμή. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε, μήτε για μια στιγμή. λομιά θύσεση για την παρασκευή Έλα να το ότι αντιλήφθηκα α, ε, ε, και πέρα και Τι προ προς την κατεύθυνση αυτή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 Και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου. Ποιο? Κατέβαινε, κατέβαινε το τσικούρι, κατέβαινε στο κεφάλι μου. Πόσα πώς, πώς αμύθηκες, κύριε ετύ, Παμινόνα λοιπόν, μ? αντιλήφθηκα λοιπόν <συμπ> ότι ναι. το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει. Αναχωρήσεις τσικουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα.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 Εβαλες, τεadianatos, τι τι χειρός. Είχα να μου λέει χιλιάδες ιστορίες για ιφώγιου στεκέδες, για στελκέ για αλήθειες. Πώς πέρασε τα χρόνια του, και φύγανε τα νιάτα πόστα τα πέρανα, γε και πώς έβλινε βιάτα. Φονίδα archetes φώρες πλατεία νικτορίας, εκεί που τον γνώρισα τα το φώγεμα μια στρίτι στα 90 κοντόθε κελόγο Евгеνία σίγουρο σίμε μποσμποτέ. δεν ήταν αλί. Με αφορμή τα γεγονότα του Χριστουσαβίε που γίνεται τώρα, θέλω παραγγελία για την Παρσκευή. Το Χρισσαβίε δεν βήρες θα θμάσε; Όχι. Που σου λέγει Ξύπνη, Όλου χρυσά, βγει αυτά. Ήξερε τι έλεγε. Ε, ήξερε τι έλεγε, γι' αυτό τα βλέπουμε τώρα. Γεια σα. Γεια σα. Ήλελε φέμ, Μπορώ να μιλήσω με τον υπεύθυνο Mm. Τι θα θέλατε, όπου τηλεφωνείτε. <Κι> θέλω να ρωτήσω γιατί αυτή η έχθρα και η επίθεση προ του Σαμαράου μπορεί να Και θέλετε να πέφτουν του σταθμού, βεβαίω, να σα εξυπηρετήσω εγώ. <Κι> ναι, αν μου υπάρχει κάποιο να μιλήσω. Ναι, με εμένα, μιλήστε με εμένα. Εσεί είστε νεοδημοκράτη. Όχι, είμαι Έλληνα, κύριε. Είστε Έλληνα. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο <Κι> <είναι, σχιστικό> ανησυχητικό. Στηρίζετε γενικώ του προοδότε του έθνου. Είναι ανησυχητικό αυτό, είπατε. Ναι, όχι, δεν ξέρω ποιο είναι πιο πολύ. Ότι στηρίζετε του Σαμαράου ή ο Κριστέλινγκ. Είπατε, κύριε, ότι <σχιστικό> πάτε να μα βάλετε σε <σχιστικό> περιπέτειε. Εσεί. Εμεί πάμε να σα βάλουμε σε περιπέτειες, Εσεί το... που δεν από τον Σαμαράκη και το Βινιζέλο να έχουμε το κεφάλι μα ίσχο. Εσεί μα πάτε σε περιπέτειες. Σοβαρά μιλά τώρα. Σοβαρά μιλά τώρα. Αν είχαμε τον Αντώνη μπροστά, γιατί δώσατε 18 στον Αντώνη μόνο. Τι τι Όχι, δικοματιστή του παλιού δικοματισμού. Ναι, γιατί δεν δώσατε παραπάνω στον Αντώνη Φυσί. να έχει ισχυρή εντολή. Δεν ζήτησε ισχυρή εντολή να κυβερνήσει. Δε... Μήπω είστε προδότη Έλληνα. Δεν βλέπετε κύριε ότι ο Τσίπρα το θέλει να κυβερνήσει. Τι με για τον Τζίπρα. Θέλει Αντώνης και δεν το βοηθήσατε Στο γυάλω να χάνεστε Τίποτα σας έβρισα Εμένα ναι Εσάς ναι Ναι Πολύ άσχημα. Εμένα ναι. Εσά ναι, που ακούτε τώρα. Ποιο είναι το όνομά σου, Ρεμονί. Ή τι είναι αυτέ τι κουβέντε. Ποιο είναι το όνομά σου, να έρθω να σου το γάμψω γα... από κοντά τώρα. Κοιτάξτε, να το συζητήσουμε γιατί έχω άλλο ραντεβού τώρα. Έχεις ραντεβού. Ελάτε, αλλά σε μια ώρα, γιατί θα παίρνω μέχρι τι 3. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Και εγώ σα έβρισα, όχι τόσο. Γάμψω το σπίτι σα. Κα... Α κάνω μια πολιτισμένη αντιπαράθεση. Είσαστε γαμψά, κοντά για... τα θέματα. Θα ευγα... σα η Χρυσία Βγαίνα Πε το από την αρχή, μου το έκριβε. Να κάνω μια ερώτηση. Βάζει γυαλιστικό πάνω, βάζει γυαλιστικό. Τώρα το καλοκαίρι. Τώρα το καλοκαίρι βάζει και αντιλιακό, μην αρπάξει. Να βάλει, να βάλει, μην γίνει πανομούρη. Και σε διώξει μετά τα ειδική σου. Να τυρίζει με ξηράφι κόντρα έτσι ώστε αν πε ένα μαντίλι πάνω σου να μην σκαλώσει. Και ρε Και ρε <monastery> Το έτοιο πράγμα η Χρυσή Ευήatriye, να γραφτώ κι εγώ Αμα κάνει τέτοια επίδοση Μα κάνει, κάνει Σας σηκώνεται παραπάνω Πάρε και πάνια που έφυγε Μα εγώ δεν θα ξεχάσω τις ιστορίες του παππού που τον έλεγαν πως είχε πάντοτε μαζί φαΐ και λίγες πάστες Και έλεγε για τα αδέρφια μου εδώ τους μετανάστες Σε να μέρη αγνωστά Σε γράφαλες λίστες Ha <laughs> ha